Ο Πρωθυπουργό ρε, να πιάτο φάει, ήθελα να φάει ο άνθρωπο. Πώ κάνετε έτσι, ρε. Τίποτα, τίποτα. Δεν σέβεται ο κόσμο, τίποτα. Ο Πρωθυπουργό μα, ρε, ο άνθρωπο μα, ρε. Τίποτα. Δεν, Δεν δε σέβεται ο π... κόσμο, τα ίδια θα πω πάλι. Διαστολισμένοι είναι όλοι να μ' όλοι. Από πάνω του είναι, από πάνω του είναι. Κάσσε με να σκάσω είμαι. Τα διάλογα, χάριστη Ο λαό είναι έτσι, ο λαό Α... Το τι Παναγία έφαγε στην Ικαρία δεν λέει για το άνθρωπο. Συντροφή. Όταν εμφανίζονται πολιτικός, μάλιστα του διαμετρήματος και της εμβελίας του συγκεκριμένου πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, τι να κάνουμε τώρα, και τον σέβονται και τον αγαπάει ο ελληνικός λαός. Τι, δεν κατάλαβα, δεν είχε θετικές εκδηλώσεις όπω είπε Όσα έδειξε. <Τοφή> όσα δεν έδειξε, ήταν άλλα, ε. <Τοφή> και όσα έδειξε, δεν ήταν λίγα. Τι είπα είπε πάλι ο Θήμιος. Τι παπάτζα; Ναι, ναι. Απ' τις του. Ξέρω εγώ τι είπε. Α σου πω τι είπε. Είπε ότι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρώτη δύναμη, λέει, στην Ικαρία. Δεν είναι. Η δεύτερη τον Κουκέ, τρίτη είναι η δημοκρατία, όχι δεν είναι. Ποιο είναι η πρώτη δύναμη. Έστω να επανερθώσει. Ποια είναι η πρώτη δύναμη. Τον είναι κόκκινο πε του. Καλά κόκκινο, ναι, εντάξει, κόκκινο ξεκόκκινο, κόκκινο επαβλήνη παρόζε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε συνεργαστεί με του άλλου για να φύγει το κουκουέ; Βεβαίω. Έτσι, θυμάμαι. Βεβαίω. Με τη Βεβαίως. συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ στι δημοτικέ, με το ΠΑΣΟΚ, τη νέα δημοκρατία, του ανεξάτου και όλα αυτά. Δεν βγήκανε άλλοι και έπεσε το κουκουέ; Αυτό δεν το κάνει πρώτη δύναμη, το ότι συμμαχισαν όλοι μαζί. Πρώτη είναι το Κουκέ. Έστω να επανερθώσει, μα πρόσβαλε. Χαίρετε, έχει μόλι την Τον τον το Γκρούβαλο, τον πρωθυπουργό που έχουμε. Ah, Α, μιλάμε και, και τοπικά. Με τοπικισμού, μου αρέσει αυτό. καρία είναι... άρα κρούβαλη, σωστό. Είναι ο... Πάτρα μινάρας, η... σωστό. Εγώ ξέρω ότι έχουμε ένα μαλάκα λαό και εγώ μαζί του και εσύ ανάμεσά μας, Ανάμεσά τους, Που έχει δεχθεί τα πάντα στο όνομα τη σωτηρίας τη ζωή του. Έχει στο τέλο καταλήξει να έχουμε από τα τρία 8 οχτά, ώρα οχτά, το οποίο έχει χωριστεί ελεύθερου Έχω πολύ Alors, τι να κάνω? Αυτό οφείλεται όταν δέχεσαι να έχει αυτή την τρομπέτα για πρωθυπουργό και κάθε φορά που σου βάζουν μέτρα, κάθε φορά ρε μαλάκα, να πηγαίνει τρίμερο, Ε, τι να πω, ρε φίλε, ξέρω εγώ, αλλά τα υπόλοιπα δεν τα καταλαβαίνει εσύ. Α, τι ψηφίζουν, τι κάνουν, τι τυράουν ο κόμμα απλώ. Αυτό δεν το βλέπει, ρε πούσκε. Δηλαδή, τι άλλο θέλει να σου πει ότι σε γράφει τα παπππέδια του. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, μπορεί να θέλουν να τα ακούσουν εφταρσό. Δεν, ξέρω, δεν πάνω, πάνω, είναι. Δεν πολλά πάνω... τα περιστατικά. Χρειαζόμαστε μερικά Σαββατοκύριακα, μερικέ αποδράσει ακόμα εκδρομικέ για να το καταλάβουμε. Γιατί η Πάρνη θα δεν φτάνει. Η... Ίκα... <Και> δε τα ζαγοροχώρια δεν φτάνουν, Γιατί τα, τα τρίκαλα, στα τρίκαλα που πήγε το καλοκαίρι που έφυγε από την Πάρο Είχε πάει η στο φίλο του Τόμ Χάξ και πήρε το ελικόπτερο του στρατού για ε, συγγνώμη, ο Τόμ Χάξ είναι αγάπη Έχει Όσκαρ, είναι του χόλιγου, Κάθε μέρα τον βρίσκει, άει παράτα μα λίγε, για την και, <Και>, <Και, <Και> <την> εσύ <επίδαυρο>. ξυνές <Και>, <Και>, και μετά λέω το Hanks, με το ελικόπτερο του στρατού για την επίδαυρο. Ε, είχε το λιγνάδι το έγλυφε τον Παρθενώνα. <laughs> από εκεί έπρεπε να ψηλιαστούμε. Α, πάλι. Σε παίρνω από την Επιτροπή Υποδοχής του Πρωθυπουργού στην Ικαρία. Τέλεια. Πείτε μου τι έγινε, τι χάσαμε. Πήρε αυτό που του άξιζε. Τι Τι πήρε. Έ Να ήσασταν μπροστά την αποδοκιμασία όλο αυτό, όλο αυτό Στην ουσία έφυγε κακή κακός Κι ας μην είπανε τίποτα τα κανάλια Δεν μας νοιάζει δεν το κάναμε γι' αυτό Είμαστε απέναντι σε κάθε πολιτική Που μας περιεθυνωριοποιεί Τη πολιτική της βίας Της καταστολής του φασισμού Της εκμετάλλευσης Από την πρόσφατη ιστορία μας Μέχρι και σήμερα και θα εξακολουθήσουμε αυτό να είμαστε Τους χαιρετισμούς μου Και στην υπόλοιπη παρέα σας. Γεια υπόλ Κύριε Παρβαγιάννη, κύριε Βυζδέκη, τι μου κάνετε, Θέλω να σα πω κάτι. Η έχει γίνει σαν τη Σιριζέα που παίρνει τηλέφωνο καλαμούκης. ο Ο κύριο Μιζοτάκη πήγε για δουλειά στην Ικαρία για να ελέγξει τον εμβολιασμό. Δεν πήγε για Αχα, δουλειά. Αχ, τον ήλεγξε. Ηλεχθεί, και... ηλεχθεί ο εμβολιασμό. Ο... Όπω και όταν η Ελλάδα θυμάστε. Ναι, Είμαστε και ο Τσίπρα έκανε πούρο στο κότερο τηλέφωνο. Άτομο ο Ραμό, μπράβο. Του Γεια σα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι τα αγόρια μου. Δεν ξέρω δεν τα έχω δει. Τα λέτε αγόρια τα εσείς. Αχ <laughs> καλέ τώρα και εσύ μεγάλα λόγια. Ναι ναι και να σου πω παρεμπιπτόντος. Ο Θήμιος έχει πολύ ωραία φωνή. Αχ μμμμ. Να πολύ φωνή του. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Ε, άκουσα τον Βορύβι που τον αγαπάει ο κόσμο στο μυτσοτάκι, και, και, και. Τι να κάνουμε τώρα, και τον σέβονται και τον αγαπάει ο ελληνικό λαό. Αφού τόσο, τον αγαπάει τόσο πολύ ο κόσμο, γιατί έχει η φρούρα μαζί του. Ήρθε εδώ στο κερατσίνη. Του λέει για τα βασικά. Για τα βασικά, έτσι. Ένα καφέ, ένα κάτι, ποιο θα τον πάρει εγώ. Όχι, και αυτό, να, να του σκουπίσουν με τον κερατσίνη. Τι νομίζει, κάνω, καμαριέρε είναι. Ναι, να σου πω, ήρθε εδώ στο κερατσίνη. 5-6 τζιπ, λουστραρισό. Α, με αυτό το κερατσίνη Φάει. Δεν μπορώ να τα αγαπάω το κερατζή ναι. ναι, λοιπόν. Συντό. Και ε, δε μας, μας στην άκρη, είχαν δεν μα μπασχάνε βγάλει την άκρη, είχα να απομονωθεί δρόμου. Αυτό να αγαπάμε. Α έρθει ελεύθερη. Δεν αντέχετε, παιδί μου, η υπέρ μετρη αγάπη, δεν αντέχετε. Πόσο πια. Όχι, Ωραία, αλλά αγαπά, με λίγο ένα να σάρω. Αυτό ειδικο... είναι που είστε στα φυκτική στην αγάπη σα. Είμαστε πολύ, είμαστε λοιπόν. Και μια παρατήρηση και η πενθύμηση. Δεν είναι η δεύτερη φορά που την κάνει. Η μία ήταν στην Πάντρηιά. Άλλη στην Ικαρία και μην ξεχνάμε τη φιέστε που έκανε με την πρωτοψάλτη στον πρώτο κλείσιμο. Εκεί δε φταί, ε, εκεί ήταν του Ντορογιού. Τι ήταν του, εκεί? Του, του Ντορογιού, του Κώστα, του Μπακογιάννη. Δεν ήξε, τον βρήκε. Εκεί ήταν και αυτό. Τον αυτό, βρήκε αυτό. το γλέντι ξαφνικά. Βρέθηκε σε γλέντι να τον το περίμενε. <σχυ> γλέντι καρότσας. Δεν μπορώ. Πώ μα μπερδεύεις έτσι, πώ μα κάνει άνω κάτω, αλλά πάνω απ Έλα, Αποστολή μου, καλή βδομάδα, λέξα, αγόρι μου. Να σε καλά. Δεν μου λέγανε, Αποστολή μου. Άκουγα του δεξιού και λέγανε τεσταρισμένοι ήταν, λέει και εμβολιασμένοι. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι ήταν όλοι ελεγμένοι. Για να κοντά στον κύριο Πρωθυπουργό, ε, ήταν και 30... και 3 φορέ. Πάμε καλά. Τότε, για δεν αφήνουμε και τι καφετέρειε, τα καφενεία, τα αστιατόρια, τα δαγροπλαστία, τα πάντα, όλα ανοιχτά και να, να δέχονται τεσταρισμένου και εμβολιασμένου. Τι θα παθένα που είναι άφοβοι, δεν τρέπονται ρε, και λιγάκύ Ε? Όχι, δεν τρέπονται. Δεν τρέποτε. Επίσης μην ξεχνάτε ότι είστε η Πλέμπα, ναι, είστε ναι. η Πλέμπα, είστε η Πλέμπα. Δεν το λένε τα κανάλια καθαρά. Πρέπει να σα το πούνε καθαρά για να το καταλάβετε. Α, όσα εμβόλια και να κάνει, όσα τελειέ και να κάνει, είστε η πλέμπα. Δεν είσαι το ίδιο με τον είστε... ούτω το όμω οι καριότε Σκουλήκια του νου Ο Μωυσίδας τους καταράστηκε που τον έγιουχάρανε, μη γίνει κανένα κακό στο νησί τους. Ε, θα Μην δε... ανάψουν οι φούρνοι φοβάμαι εγώ, <ΛΣ> <ΛΣ> όχι <ΛΣ> τον νησί, για να κάψουν <ΛΣ> τους ναι. καριόντους του κομμουνιστές. Λοιπόν, είχατε βάλει τώρα το ηχητικό με τον εικονό μου που λέει ότι στον κοιόκαρε παιδί μου ότι προσέβαλε σε λίγο βουλευτή. Να καταδικάσετε μια τρομοκρατική ενέργεια κάθε και κάθε να δείχνετε ένα βουλευτή για χαυγιασμό, είναι σωστό. Τι μου έρθει στο νόμο το πήκρανε <σομίω> το ρουφιάνο, το ρουφιάνο. <σομίω> Έτσι στο μυαλό, δηλαδή κατευθείαν γίνει ώρα. Τροπή, τροπή, εγώ ντρέπομαι. Συγγνώμη και εγώ και εγώ ψέματα. Ποιο τραγούδι αυτό, Το πήκρανε στο φαντάρορα από τα παιδιά τη Πάτρα. Πήκρανε στο ρουφιάνο, το ρουφιάνο. Torufian, tu Τα πληθύρια από την Κυριακή, αδερφέ, τα δεξιά έχουν πάρει, δηλαδή, οι overdriver του δουλεύουν. Όλοι, όλοι του δηλαδή, ε, με το τι έγινε στην Ικαρία. Τα τηλεοπτικά πληντήρια. Εννοείται και θα ξεπληθεί σε χαμηλή πλήση κιόλα. Ούτε <coughs> καν στου 90. Στο γρήγορο δηλαδή. πρόγραμμα θα φύγει αυτό. Θα δηλαδή... πετάξουν κανένα δυο καταγγελίε τώρα, κάτι κακοποίηση, οτιδήποτε, κάτι. Θα τα προβάλλουν λίγο παραπάνω αυτέ τι μέρε, να πάει αλλού, να τελειώνουμε. Δεν βλέπετε, δε φίλο, ότι, ότι λέγανε κιόλα ότι. Καλά, λέει, γιατί δεν δείξανε κανένα, δεν έδειξε, λέει. Του δείξανε το μυσοτάκι, λέει, γιατί δεν δείξανε. τον κόσμο που από κάτω λέει εκδήλωνε αυτοί λέει ήχανε πάλι άδεια από την αστυνομία Σωστό έλατε. έλατε Αυτό θα ήταν το ναι. κωμικό Ο Μητσοτάκης να τρώει με άλλους 30 πάνω στο lockdown και να τρώνε πρόστιμο από κάτω Αυτό θα ήταν ένα, ένα ωραίο διστοπικό τοπίο Καλώς τον. Εγώ, εσύ πήρες. Εγώ πήρα, σωστά. Αποστόλη, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά. Δύο απορρίες έχω αποστόλη, μία προς τον Παλούρδο. Λοιπόν, και ξεκινώ με Αθήν. Τώρα που παρετήθηκε ο Λιγνάδης, πώς και δεν πάει ο Παλούρδος, που ήταν και διεθνής καναλιού, και δημοσιογράφος, και καλλιτέχνης και μπάτσο. Σωστό, θα μπορούσε. Δε, δεν προτείνανε, είναι μα... και Γάμμα την πουτσίνα μου, αυτά, αυτά αυτά δεν μπορώ. Και η δεύτερη απορία έχει να κάνει το εξή: Από το λιγνάδι και αυτό πώ είναι δυνατόν, διαβάζοντα τα social media γενικά και την απορία του κόσμου που έπεσε από τα σύννεφα που ζητάνε τώρα αλλαγέ στον χώρο του θεάματο και στα εργασιακά γενικά, πώ είναι δυνατόν να ζητάμε αλλαγέ όταν εδώ και πόσα χρόνια ψηφίζουμε του ίδιου ανθρώπου στι ίδιε κυβερνητικέ θέσει. Γενικώ είναι ένα θέμα. Πώ μπορεί να ζητά κάτι διαφορετικό όταν εσύ την αλλάζει τίποτα. Αυτέ είναι οι δύο απορίε. Mm. Δεν είναι λίγο ξύμωρο. Δύσκολε, για τον ο... μέσο ψηφοφόρο, μη λέτε οξύμορο. Α, πώς να το πω, να το πω παράλογο, να το πω ηλίθιο, να το πω μα... Μα... Και στον εγκέφαλο. Έτσι είναι καλύτερο. Έτσι είναι καλύτερο. Είναι α, πιο α... κατανοητό. Τι να σχολιάσω από την συνέντευξη τη κεραμαίωση που έδωσε το Σαββατοκύριακο. Αυτό που ό,τι γίνεται στον κόσμο πανικό, εσύ παρακολουθεί την κεραμαίωση. Αφού με αφορά το εκπαιδευτικό. Δηλαδή, ο φοιτητή που θα γράψει δύο στι δεν είναι καλό να σπουδάσει ιατρική, αλλά με τα δέκα χιλιάδια του μπαμπάτου μπορεί να σπουδάσει ιατρική όπω θέλει. Όχι, δεν είναι μπαμπά. Τα λέω στο μοναμά. Α, συγγνώμη, ναι, βεβαίω. Βεβαίω. Πολύ ισότητα, πολύ δίκιο σύστημα. Τι άλλο μα είπε εκεί πέρα να βάλουμε για την αστυνομία και τα πανεπιστήμια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ασχολεί αυτό και αυτό. Υπάρχει ισότητα. Και τι χρειάζεται να καταλάβει. Σωστά, είναι οι άριστοι, μα κυβερνάνε οι άριστοι. Γιατί πρέπει να τα καταλαβαίνετε όλα Αυτό αν αποδεχθείτε ότι θα γίνονται και πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει απαραίτητα, ανεξήγητα. Υπήκετε. Γιατί έτσι. Εντάξει, δεν μπορούμε να δεχτούμε το γιατί έτσι. Γιατί γουστάρουνε, γιατί μπορούνε. Άντε, γάμισε σου, πια μα έβειε τα τέτοια. Όποποπο νεύρα, και φού να πήγαινε στην Ικαρία στο γλέντι. Δεν πήγα, γι' αυτό έχω νεύρα. Αν πήγαινα, Έλα γόρι μου, προς το κύριο που σε πήρε τηλέφωνο και δεν ήξερες ποιο είναι, αλλά είχε τη βεβαιότητα για τα ελληνικά πανεπιστήμια ότι είναι μπάχαλο. Στο εξωτερικό δεν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοιο χάλι, τέτοιο μπάχαλο στα ξένα πανεπιστήμια. Με πολύ αγάπη να κοιτάξει την κατάταξη που για τα πανεπιστήμια τα ελληνικά σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο. Είμαστε στα 200 καλύτερα, έχουμε το ΕΚΠΑ. Η διαφορά του τελευταίου ελληνικού πανεπιστημίου από το πρώτο κολέγιο που για, όλα, για τα κολέγια τα κάνει όλα αυτά η κεραμαίωση είναι γύρω στι 1600 θέσει μόνο στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα ελληνικά μπάχαλα πανεπιστημιακέ του. Α σου πω κάτι, υπήρχαν καμιά δεκαργά οι που είχαν προ κίνηση και αυτού πάνω να του πετζοκώψουν. Δηλαδή τώρα αν κάποιον δρόμο, δηλαδή εγώ περνάει μια στο δρόμο και του πω τι μου άλλα εσύ κάρτα μου. Και τέτοι, δεν λέμε μου άρα, δεν λέμε μουνά. Άρα, ούτε καλά μου λέμε. Τι λέμε. Τι καλή πήγω είσαι. Όχι. ρε Μετά σε πάνω κατευθείαν στο κούτσο, πάνω τα καμπανέλιά. Θα ακόμα κατευθείαν γιατί δεν τα δείχνουν έτσι. Α, οκ. Okay. Να σου πω κάτι, εγώ θέλω να γυρίσει αυτή η κατάσταση αλλιώ πώ Δεν ξέρω πώ κάτι. Άμα άλλους... δεν ξέρει. Ε, ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Α, ε, άμα είσαι κότα. Δεν είμαι κότα. Αλλά πώ συμβαίνει να γίνονται όλα τώρα αυτά τη στιγμή που παρουσιάζουν τη βασίλισσά μα αυτή τη καρακάξα μέσα στον κόσμο, δηλαδή την παγκοσμιοποίηση. Να το και δεν συμβαίνει. Α, μάλιστα. Να, να έγινε η σύνδεση. Δεν ξέρω. Όχι... Και εμένα με υποπτεύει αυτό. Α, ακού Ό,τι ήρθε να οποιονδήποτε θέλουν να εξοντώσουν, αυτό είναι αμερικάνικη πατέντα. Το ξέρει ότι χαραμίζει από ψηφοφόρο Βελόπουλου, θα μπορούσε Αχ, ναι, τώρα χασί με τον Βερόπουλο. Γιατί, συγγνώμη, το χαράμιση. Η αλήθεια είναι να πούμε την αλήθεια είναι. Να πούμε τι αλήθεια Εγώ θέλω να πούμε αλήθειε. Κάπο, πω όλοι. Δεν έχουμε καμένο, θα, θα σου λέγαμε καμένο, αλλά δεν έχει τώρα. Ακού, ίσω να μην καταλαβαίνει τι λέω. Μπορεί, μπορεί και εγώ να μην Είναι τα νοήματα δύσκολα. Είναι τα νοήματα, τα καταλαβαίνει, αλλά επειδή δεν σε αφήνει, δεν μπορεί να σκεφτεί πλατιά και δεν μπορεί να πει ναι, σε αυτά που λέω εγώ, προσπαθεί να μεταπώσει. Α, έχει δει και το σχέδιό μου. Ε, με ξεβράκωσες. Τι να πω. Όχι δεν σε ξεβράκωσες. Ένα ποτέ. Γιατί είσαι λεβέντη. Εσύ χάνες. Καλά κονούμαλε. κουνούμα, Έλα. Συνεχίστε έτσι έστω και να ζώο να ξεπνήσει από αυτά που σας ακούνε. Θα έχετε κάνει κάτι αποστολή.